Αισθάνομαι καταρχάς την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για δύο λόγους. Πρώτον μεν διότι αρκετό από το ακροατήριο το περασμένο Σάββατο ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση που έκανα και βρέθηκε στη Διακύριο Σχολή όπου μιλούσε ο πατήρ Γεώργιος. και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο και εσείς υποθέτω ότι ευχαριστηθήκατε αλλά και ετοιμήσατε αφενό τον πρεσβήτη αυτό τον πολιό Γέροντα αλλά ετοιμήσατε και την αίθουσα αυτή την ιστορική των πατρών η οποία πραγματικά πολλά έχει προσφέρει στον το, πατραϊκό λαό Και δεύτερον σας ευχαριστώ διότι βλέπω ότι περνώντας ο καιρός προϊόντος του χρόνου η αίθουσα αυτή αρχίζει πλέον να ξαναπαίρνει το γνώριμο χρώμα της, να αποκτά πάλι και πάλι το γνώριμο σφυγμό της. και βέβαια δεν αισθάνομαι σε καμία περίπτωση και δεν θέλω να αισθανθώ ότι αυτό γίνεται ω τιμή για μένα, αλλά το θεωρώ τιμή προ τον θεκυμημένο γέροντα και πνευματικό μας πατέρα το να είναι στο Γεώργιο Οικονόμου. Την ύπαρξη τη οποία ετούση ει αυτόν Πιστεύω ότι αυτό σας μαζεύει, πιστεύω ότι αυτό ενδιαφέρεται. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, το λέγω και το επαναλαμβάνω. Βλέπω, με πάσα ειλικρίνεια σα το λέω, εγώ κάνω κηρύγματα από όλε τι Βλέπω ότι εν αντιθέσει προ τα υπόλοιπα κηρύγματα, οι αίθουσε αυτέ του αειμίστου διδασκάλου μα, αντί να πτύνουν, όλο και αυξάνουν. Και αυτό είναι πραγματικά, πιστεύω. Το αποτέλεσμα τη δική του πρεσβείας και του δικού του ενδιαφέροντος. Να με συγχωρέσετε σήμερα, είμαι όπω το καταλαβαίνετε και από τη φωνή μου, είμαι αρκετά κρυωμένο. Τώρα και αν ευκαιριστώ, και αν αυτό δεν θα σα φτάσει στο βάθο, θα βάλω το χαρτί μπροστά, μην φοβάστε. Μην φοβάστε. Δεν πρόκειται, θα προσπαθήσω να μην κολλήσει κανεί από μένα. Στο κάτω-κάτω, στο τέλο, σα δίνω το ελεύθερο να φύγετε χωρί να μου κυλήσετε το χέρι να πάτε στο καλό λοιπόν και έρχομαι τώρα στη συνέχεια αλλά πριν πω στη συνέχεια να πω ότι κάτι ακόμα που το θεωρώ απολύτως απαραίτητο όπως γνωρίζετε ήδη διανύομαι την δεύτερη ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και επειδή πολλά ακούονται επειδή πολλά σχολιάζονται επειδή πολλά ερμηνεύονται ακόμα θα έλεγα και από θεολόγους και από κληρικούς και, και από υψηλόβαθμους κληρικούς εγώ αγαπητοί μου αδελφοί, όπως το είπα και αλλού θα το πω και σε εσά, θα σας μεταφέρω ακριβώς αυτό το οποίο ορίζει η Αγία μας Εκκλησία Δια την της περίοδου αυτής την οποία διερχόμεθα. με τη βοήθεια του Θεού γνωρίζω και τι ορίζουν οι ιεροί κανόνες και τι ορίζει η ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας και επομένως να είστε βέβαιοι ότι αυτά τα οποία θα ακούσετε είναι η αλήθεια και θα σα συμβουλέψω να μην την διαπραγματευτείτε Παρά μόνο με τον πνευματικό σας. Εάν έχετε κάποιους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσει της νηστεία, ασφαλώς ο μόνος αρμόδιος για να μετριάσει τον κανόνα της νηστεία, είναι ο πνευματικός, κανείς άλλος. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας λύσω κάποιες από τις απορίες σας και να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Θα ήθελα μόνο να είστε προσεκτικοί, για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Η Αγία 40, την οποία διερχόμεθα, κατατάσσεται στις ελαφρές νηστείε. Διότι, όπω είναι γνωστόν, αυτή την Αγία 40. Καταλείω με κάτι παραπάνω από ό,τι στη Σαρακοστή του Πάσχα ή και στη Σαρακοστή της Παναγίας μας. Στη Σαρακοστή λοιπόν εδώ των Χριστουγέννων νηστεύομαι ως εξής. Καταρχάς απαγορεύονται παντελώς τα κρεατικά, τα αυγά και τα τυροκομικά. επαναλαμβάνω απαγορεύονται παντελώς αυτά πρέπει να λείψουν από το σπίτι μας αυτές τις 40 ημέρες τα κρεατικά τα αυγά και τα τυροκομικά και επιτρέπονται τα υπόλοιπα με την εξής σειρά επιτρέπεται το ψάρι μόνον Σαββάτο και Κυριακή δύο φορές την εβδομάδα το επαναλαμβάνω το ψάρι επιτρέπεται μόνον Σάββατο και Κυριακή και με μία ακόμα εξαίρεση της Παναγίας που είναι στα εισόδη, τα εισό, των εισόδειων που εκεί οποιαδήποτε μέρα και αν πέσει τον εισοδείων ακόμα και Τετάρτη Παρασκευή επιτρέπεται το ψάρι μέχρι εδώ είμαστε σαφείς θα καταλαβαίνετε έτσι ωραία του Αγίου Ανδρέου δεν έχει ψάρι εάν πέσει ενδιάμεσα της εβδομάδας. Τα ακούτε τις, Ανδρέα. Φέτος είναι Σάββατο, φέτος έχουν ψάρι. Εντάξει. Αλλά εάν πέσει του Αγίου Ανδρέου Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή δεν τρώμε ψάρι. Είπαμε φέτος είναι Σάββατο, το είπαμε αυτό. Ωραία. Το κατάλαβα. Το χρόνο όμω, τον παραπάνω χρόνο, μπορεί να είναι Δευτέρα, μπορεί να είναι Τρίτη. Δεν τρώμε ψάρι του Αγίου Ανδρέου. Είμαι σαφής και εδώ, μάτια. Έρχομαι στις άλλες ημέρες. Την Δευτέρα, την Τρίτη και την Πέμπτη τρώμε μόνο λάδι. Ελαιοφαγία. Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη καθώς τρώμε λάδι και κάποιες άλλες κάποιες ε, μάλλον μερικές τετάρτες και παρασκευές όταν κατά αυτές τις ημέρες πέσει μεγάλος εορταζόμενος Άγιος δηλαδή μίλησα για τον Άγιο Ανδρέα προηγουμένως εάν το Αγίου Ανδρέου πέσει τετάρτη ή παρασκευή τρώμε λάδι Εάν της Αγίας Εκεταιρίνης πέσει τετάρτη ή παρασκευή τρώμε λάδι Εάν της Αγίας Βαρβάρας πέσει τετάρτη ή παρασκευή τρώμε λάδι Εάν του Αγίου Νικόλαου πέσει τετάρτη ή παρασκευή τρώμε λάδι Εάν του Αγίου Σπυρίδωνος πέσει τετάρτη ή παρασκευή τρώμε λάδι Εάν του Αγίου Διονυσίου του Αγίου Ελευθερίου πέσει τετάρτη ή παρασκευή τρώμε λάδι Μόνο λάδι Τις υπόλοιπες δε Τετάρτες και Παρασκευές εννοείται όπως συνήθως νηστεύονται που είναι ακριβώς όπως και η Μεγάλη Τετάρτη και η Μεγάλη Παρασκευή που δεν τρώμε πλέον ούτε λάδι. Έτσι νηστεύεται η Αγία και Μεγάλη των Χριστουγέννων. Και εδώ θα λύσω και μία ακόμα απορία. Παρακαλώ να προσέχετε και να μην μιλάτε μεταξύ σα γιατί όσο κουβεντιάζετε... Δεν προσέχετε και στον τέλος θα να μου πεις παγκούλη τα ίδια, θα στο, να στο ξαναπώ. Μην κουβεντιάζετε μεταξύ σα. Θα το έχετε ακούσει και εσείς, κάτι το οποίο θυμολογείται, ότι το μέν ψάρι αρχίζουμε να το τρώμε από τον εισοδείο και μετά, και από τώρα μέχρι τον εισοδείο δεν τρώμε ψάρι, όπως λένε κιόλας ότι το ψάρι σταματάει από το Αγίου Σπυρίδωνος και μετά ή ορισμένοι πιο χαλαροί δίθεν από το Αγίου Διονυσίου και μετά. Δεν ισχύουν αυτά αδελφοί μου στην Εκκλησία μας. Αυτά είναι εφευρήματα ανακαλύψεις ορισμένων οι οποίοι δυστυχώς καταπατούν την νηστεία και τρώγουν όλες τις ημέρες και για να δείξουν μετά δίθεν τον σεβασμό τους σταματούν να τρώνε από το Αγίου Διονυσίου και μετά ή από το Αγίου Σπυρίδωνος και μετά ή περιμένουν μια βδομάδα στην αρχή να πάμε να κοινωνήσουμε με τον Ισοδίον και μετά τα βάζουμε όλα κάτω και τα τρώμε. Υπ' αυτή την έννοια δυστυχώς εμπήκαν αυτές οι ανομαλίες μέσα στο χώρο της νηστείας των Χριστουγέννων. Διότι θα σας το έξι απλό. Πάει κάποια από σας να εξομολογηθεί. Σε ρωτάει ο πνευματικός, νήστεψες κυρία μου. Ε όχι παππούλη, δεν νήστεψα. Ξέρεις τα παιδιά, ξέρεις ο άντρας μου, ξέρεις το ένα, ξέρεις το άλλο. Τι θες τώρα, να κοινωνήσω τα Χριστουγέννα. Πώς να κοινωνήσω τα Χριστουγέννα, που δεν νήστεψες. Άιντε δεν πειράζει, νήστεψε από το Αγίου Σπυρίδωνος και μετά. Ή νήστεψε από το Αγίου Διονυσίου και μετά για να μπορέσεις να κοινωνήσεις. Τι έκανες εσύ? Προσέξτε με παρακαλώ διότι μιλάω για λάθη που τα κάνετε όντως. Τα κάνετε αυτά τα λάθη. Φεύγεις πας στο σπίτι και λες Ο παπάς είπε Από σήμερα και μετά από το Αγίου Σπυρίδωνος και μετά δεν τρώμε ψάρι. Λάθος Ο παπάς δεν είπε έτσι Ο παπάς είπε εσύ Που χάλασε την νηστεία Να μην φας ψάρι Δεν ισχύει αυτό στην εκκλησία μας Επαναλαμβάνω λοιπόν Σήμερα κανονικά Σάββατο ετρώγαμε ψάρι Άλλο τώρα αν εγώ Με πήραν δύο πνευματικοπαίδια μου τηλέφωνο Παπούλη να φάμε ψάρι είναι απαραίτητο Ε δεν πειράζει παιδιά προχτές τρώγαμε κρέας Δεν χάθηκε ο κόσμος Βντάξει. Αυτό το κάνω όμως προσέξτε Ξέροντας ότι επιτρέπεται Επιτρέπεται το ψάρι σήμερα Απλά το κάνουμε ε, Αφού μέχρι προχτές δεν τρώγα κρέας Χάθηκε ο κόσμος σήμερα να φάμε ψάρι Δεν πειράζει Επιτρέπεται λοιπόν το ψάρι καθόλη την διάρκεια της Αρακοστής από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου. Οποιαδήποτε μέρα από αυτές πέσει Σάββατο και Κυριακή. Πες ότι πέσει Κυριακή εφέτος, δεν ξέρω, δεν, δε, δεν τα μέτρησα, δεν ξέρω. Yeah. Πες ότι πέσει Σάββατο ή Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου. 23 Δεκεμβρίου τρώμε ψάρι. 24 Δεκεμβρίου που είναι η παραμονή των Χριστουγέννων όπως το ξέρετε όλες σας και όλοι σας αν είναι καθημερινή δεν τρώμε λάδι επομένως αν πέσει Σάββατο η Κυριακή τρώμε μόνο λάδι τίποτε είμαι σαφή, σας τα είπα ξέρετε ποιος τα γράφει και το μαγνητόφωνο εδώ και από εκεί και πέρα μη βγείτε να λέτε ο καθένας αχλαμάρες όξο και αρχίζουν να λένε ο μόνο είπε και έκανε. Ευτυχώς που, που μου έχει κόψει και πιάνω και κασέντε και τα γράφει κιόλα. » Συγγνώμη, τρώμε την παραμονή, ψάχνει και τα κοινωνάμε. Δεν είπα την παραμονή κυρία μου. 23. 23 είπα, 23. Έχει ψάρι. 23. 23, 23 έχει ψάρι το τυπικόν. «Κυρία μου μπορείς να κοινωνίσει. Γιατί όταν είναι Σάββατο και πας Κυριακή να κοινωνήσεις το Σάββατο το μεσημέρι δεν μπορείς να πας ψάρι. Μεσημέρι. Γιατί απαγορεύεται» Πες ότι την Κυριακή, Άρα, Κύριε. Κύριε. κυρία μου, η νηστεία σας το έχω πει και άλλη φορά. Σας το έχω πει και έχω γίνει σκάνδαλο, αφετηρία σκανδάλου για αυτό που είπα. Αλλά είναι η αλήθεια και θα το επαναλάβω. Πουθενά η νηστεία, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν υπάρχει ως προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας. Πουθενά. Πουθενά. Δεν υπάρχει κανόνας. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Αυτά σας τα βάζει ο σατανάς στο κεφάλι σας για να αποφεύγουμε την εξομολόγηση. Προϋπόθεση της θεία Κοινωνίας είναι η εξομολόγηση όχι η νηστεία. Την νηστεία θα στηριθμίσει ο πνευματικός όπως εκείνος νομίζει. Το καταλάβατε αυτό κυράδες μου, το καταλάβατε αυτό. Η νηστεία δεν προϋποθέτει συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία. Το Σάββατο το μεσημέρι θα φας και το ψάρι σου όπως ορίζουν οι κανόνες και θα πας την Κυριακή το μεσημέρι να κοινωνήσεις και την Κυριακή το μεσημέρι θα ξαναφας ψάρι. Είμαι σαφή, Μπράβο. Λοιπόν. Τελειώσαμε με αυτό. Δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάποια παράληψη ή μου λείπει κάποια διευκρίνηση επάνω στο θέμα της νηστείας. Αλλά αν θυμηθώ κάτι, ή αν εσείς θέλετε κάτι, στο τέλος, μπορείτε να μου κάνετε ερώτηση για να το διευκρινίσουμε. Και ερχόμαστε τώρα στη συνέχεια του βιβλίου των παροιμειών, που όπως διαπιστώνεται, Παρότι είναι ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής γραμμένο πριν από χιλιάδες χρόνια εντούτοις βλέπετε ότι μας φαίνεται σαν να γράφει και σήμερα και σαν να αναφέρεται στα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν κοινωνία και σαν λαός και σαν έθνος. Πριν από 15 ημέρες που κάναμε την τελευταία μας ομιλία θυμάστε ότι σας ανέφερα αναφερθήκαμε μάλλον στους στίχους 10, 11 και 12 του πρώτου κεφαλαίου όπου εκεί ο Κύριος, ο Άγιος Θεός συμβουλεύει τους νέους αλλά πλαγίως συμβουλεύει και τους γονείς. Απευθύνει συμβουλή προς τους νέους για προβλήματα τα οποία βλέπετε μέχρι και σήμερα γι' αυτό σας είπα είναι και προφητικό των βιβλίων μέχρι και σήμερα οι νέοι τα αντιμετωπίζουν. Τι, Τι του είπε του παιδιού, του νέου ε μη σε άνδρες ασεβείς <και> πρόσεξε παιδί μου λέγει ο Κύριος πρόσεξε μη πλανηθείς υπάρχουν γύρω σου άνθρωποι οι οποίοι διακατέχονται από ασέβεια απέναντι στον Θεό και στον ώμο του και μην μου πείτε ότι αυτό σήμερα ειδικά δεν φαίνεται μην μου πείτε ότι σήμερα αυτό δεν κυριαρχεί η ασέβεια τουλάχιστον σήμερα έχει ξεχειλήσει. Και δυστυχώς το πιο πικρό από όλα ξέρετε ποιο είναι. Και αυτό που με θλίβει ιδιαιτέρως είναι ότι ακόμα και θρησκευόμενοι άνθρωποι. Τι θρησκευόμενοι. Να την πούμε γνήσια την αλήθεια. Ακόμα και κληρικοί, ακόμα και μεγαλόσχημοι κληρικοί, που δυστυχώς τα βλέπετε και εσείς και βγαίνουν και στα κανάλια να πούνε δήθεν την άποψη της Εκκλησίας ακούς να σου λένε κάτι μοντερνισμούς και κάτι αοριστολογίες και κάτι βλακώδεις θεωρίες που πραγματικά λες μα τώρα ποιος μιλάει μιλάει η εκπρόσωπος της Εκκλησίας μεταφέρει αυτή είναι η άποψη της Εκκλησίας έτσι συμπεριφέρεται η Εκκλησία έτσι συμπεριεφέρθη η Εκκλησία μέσα στους αιώνες εδώ λοιπόν ο Κύριος βλέπετε ενημερώνει Γιατί τα πονάει τα παιδιά ο Κύριος Και ξέρετε γιατί τα πονάει τα παιδιά Σας το είπα και προχτές Διότι τα εγκαταλείψαμε Διότι εμείς δεν τα πονέσαμε, Διότι οι γονείς Περιάλα μεριμνούν και τριβάζουν το μόνο και το βασικό που τους απασχολεί είναι πως θα πιλαλήξουν για δουλειά, πως θα τρέξουν να τα πως θα δουλεύει η γυναίκα να είναι ανεξάρτητη από τον άντρα και το παιδί μένει έρμο και όλη η μέρα το βλέπεις και πιλαλάει στο δρόμο. Τρέχει λοιπόν ο κύριος να μαζέψει τα παιδιά σου. Και πολλά παιδιά, καλοπροαίρετα παιδιά, ο κύριος πράγματι τα συμμαζεύει και τα κατευθύνει αυτός χωρίς εκείνα να το καταλάβουν εξετάζοντας βεβαίως τα βάθη της ψυχής των τα κατευθύνει στην εξομολόγηση και βλέπεις να επαληθεύεται αυτό που λέει ο λαός ότι από το αγκάθι βγαίνει ρόδο και αν σε παρακαλέσουν λέγει παρακάτω αυτοί οι ασεβείς και σου πούν έλα μαζί μας πάμε να σκοτώσουμε ανθρώπους Πάμε να χύσουμε αίμα δίκαιων, δικαίων ανθρώπων να το χέσουμε άδικα. Πάμε να θάψουμε πάμε να θάψουμε ανθρώπους που δεν μας έχουν κάνει τίποτα. Προλαβαίνει πάλι η Αγία Γραφή. Μην πας κοντά παιδί μου. Μην πας. Μην δεν βουληθείς. Μην σκεφτείς να ακολουθήσεις τη συμβουλή αυτών των ασεβών ανθρώπων. και αν σου πουν λέγει παρακάτω πάμε να τον εξαφανίσουμε το δίκιο ακούσατε προχτές του Ιερού Χρυσοστόμου πήγατε στην εκκλησία δεν πήγατε δεν πήγατε. πήγατε πήγατε το πρωί δεν πήγατε το απόγευμα πήγατε στο σφερνό δεν πήγατε στο σφερνό εκεί στον σφερνό λοιπόν το απόγευμα είχε τις προφητείες που ήταν απότυπτα τα βίβλια που διαβάζουμε εμείς <ΣΣΣ> η, δύο, η μία προφητεία ήταν από τις παροιμίες του ορομώντας η μία προφητεία και οι άλλες δύο είναι τρεις προφητείες που διαβάζουμε. Οι άλλες δύο ήταν από τη Σοφία Σολομόντος. Και τι έλεγε, μου έκανε εντύπωση. Πάμε λέει να εξαλείψουμε να μην ακούγεται το όνομα του δικαίου καθόλου. καθόλου. Πάμε να τον σβήσουμε το δίκαιο γιατί λέει ότι είναι Υιός Θεού. Πέδα Κυρίου εαυτόν ονομάζει. Τον ονο, ονομάζει, λέει, τον εαυτόν του παιδί του Θεού. Δεν μπορούμε να τα ακούμε αυτό. Και βλέπετε μέχρι σήμερα. Τολμάει παιδί να πάει στο σχολείο και να πει ότι είμαι χριστιανός. Να πει τώρα τη σαρακοστή παιδί. Εγώ το συμβουλεύω. Μακάρι τα παιδιά σας να τα είχατε έτσι καταρτίσει και μεγαλώσει. Να πάει στο... Όχι, κύριε. Νηστεύω. Νηστεύω να ακουστεί στην τάξη και αντί να τραπεί αυτό να κάνει τη δασκάλα του να ντραπεί και να σηκώθει να φύγει από την τάξη <Και> που έχω μάθει μπαίνουν με τις τυρόπιτες Τετάρτες και Παρασκευές οι καθηγήτριες, οι αθειόφοβες και θεολόγες πολλές φορές μπαίνουν μέσα στα, στε, στη, στις αίθουσες τρώγοντας τυρόπιτες Βεβαίω εξολοθρέψουμε τον δίκαιο πάμε να τον ξεκάνουμε λένε οι ασεβείς γιατί γιατί πέδα Κυρίου εαυτόν ονομάζει λέει τον εαυτόν του αποκαλεί τον εαυτόν του παιδί του Θεού δεν μπορούμε να το πούμε αυτά χοντρικά είπαμε την περασμένη την πιο προπερασμένη μάλλον ομιλία μας το προπερασμένο Σάββατο πριν 15 ημέρες και ερχόμαστε σήμερα να ολοκληρώσουμε αγαπητοί μου αδερφοί τη συμβουλή που δίνει ο Κύριος προς τους νέους όσον αφορά τις κακές συναναστροφές. <κυκλή> Διότι βλέπετε, επιτρέψτε μου να πω και αυτό, δεν κάθισες ποτέ να το συμβουλέψεις το παιδί. Τι φίλους θα κάνει εκεί στο σχολείο που πήγε, στο γυμνάσιο. Αυτός εδώ που βλέπετε που άνοιξε την αίθουσα. Εγώ ήμουν, το ξέρετε, από πέντε χρονών είμαι μαθητής του. Μας έλεγε τα εξής. Μακριά από παρέες. Λες και ήταν ο πατέρας μας. Και τι ήτανε. Θα έλεγε κάποιος, τι με νοιάζει εμένα τι κάνει το παιδί του γείτονα. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο, ο Α, ο Β, ο Γ. Μακριά από παρέες. Μακριά. Κανένα. Δεν πειράζει. Και τι έγινε. Και άμα δεν έχεις παρέα δηλαδή τι πρέπει. Τι θα γίνει δηλαδή. Μακριά. Γιατί, γιατί ήξερε γιατί είχε φόβο Θεού και αυτά που σας διαβάζω εγώ τώρα αυτός μας τα έχει διδάξει από τότε εμένα αυτά μου είναι γνωστά διότι αυτά ήταν τα κατηχητικά το δεν ήταν να πούμε να, να σου γράψω το δίδαγμα και το ρητό και δρόμο. ποιο δίδαγμα και ρητό μακάρι να μπορούσα να σας φέρω τα τετράδια που γράφαμε να δείτε τι δίδαγμα και είχαμε από αυτόν τον άνθρωπο κανένας παρέα και να την κάνω την παρέα να βρω κανέναν ο οποίος να είναι καλύτερος από μένα το λέω στα παιδιά που έρχονται για εξομολόγηση παιδάκι με βρήκες κανένα καλύτερο από σένα Βρέσε κανένα παιδί που να πηγαίνει στην εκκλησία που να εξομολογείται που να κοινωνεί που να νηστεύει που να προσεύχεται ναι βεβαίω πια στο παρέα αυτό είναι καλό στοιχείο για να σε καταρτήσει, να σε οδηγήσει στον δρόμο του αρετή, να μην βλαστημάει, να μην βρίζει, να μην αισκρολογεί, να μην τίνετε απρεπώς, να μην προκαλεί με τη συμπεριφορά του. Βεβαίως, να πα κοντά. Μα εσύ που φορά φούστα θα πα κοντά στην Παντελονού, τι θα σε μάθει η Παντελονού. Τι θα σε μάθει η Παντελονού. Μα εσύ ο οποίο πηγαίνει στο κατηγητικό, να πα αυτόν που γυρνάει νύχτα μέρα στα, στα σινεμά, τι θα σε μάθει αυτό. Θα σε μάθει και αυτό θα σου πει. Αλλά βλέπετε αυτά δεν κάθισε ποτέ να τα πει στο παιδί σου. Δεν κάθισε ποτέ να το διδάξει, να το καταρτήσει και μετά βαράτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Μετά φταίει ο Τιμόθεος φταίει ο παπά. Μετά φταίνουν οι παπάδε. Τι λέει λοιπόν τώρα παρακάτω, προχωράμε. να δείτε με τι λεπτομέρειε τώρα μιλάει προσέξτε θα σας κάνει εντύπωση πιθανό να γελάσετε κάποιοι να πει τέτοια αστεία πράγματα γράφει η εγγραφή. θα δείτε τα γράφει όμως μη βιαστείτε Τον δε κλήρων, βάλε εν ημίν κοινών δε βαλάντιον κτισώ πάντες και μαρσί πιον εν γεννηθεί το ημίν Τι λέει λέει εδώ η Αγία Γραφή, ο Ασεβής προς τον Νέο τι του λέει φέρε του λέει τα λεφτά σου να τα βάλουμε όλοι να έχουμε κοινό ταμείο τον δε κλήρον βάλε εν φέρε την κληρονομιά σου, κλήρος είναι η κληρονομιά φέρε την κληρονομιά σου να τα βάλουμε εδώ πέρα όλα μαζί να έχουμε μια τσέπη είδα τι λέει παρα κοινών δε βαλάντιων και ενών δε βαλάντιων κτισόμεθα πάντες να έχουμε ένα ταμείο και μαρσίπιον εν γεννηθεί το ημίν μια τσέπη, μαρσίπιον είναι η τσέπη γιατί τα λέει αυτά γιατί είναι η ουσία αυτή η Αγία Γραφή δεν λέει ανούσια πράγματα και ξέρετε γιατί είναι η ουσία <Συκλή> γιατί από εδώ τον δένει τον άνθρωπο το λεφτό, το χρήμα, των δένει τον άνθρωπο. Είδατε τι είπαν κάποιοι από αυτήν τις 17 Νοέμβρη που είναι με στη φυλακή. Λέει εγώ ήθελα να φύγω. Ήθελα να βγω από την οργάνωση. αλλά τους είχα ακουμπήσει 5 εκατομμύρια. Τους είχα δώσει εκατομμύρια. Θέλω τα λεφτά μου πίσω. Αυτοί δεν τα δίνουνε; Είδε πώ τον δέσανε. Τους κάλεσαν, δώστε τα λεφτά σας παιδιά, όλοι θα έχουμε ένα ταμείο, το βαστάλισμα όπως τον βαστά λέγανε και ο Σογιωτόπουλος, αυτός θα έχει τη μεγάλη τσέπη, αυτός θα μας πληρώνει, αυτός θα μας κάνει... ναι, ναι, ναι. Όταν είδαμε μετά τα εγκλήματα και κάποιοι είχαν κάποιο, κάποια συνείδηση μέσα τους και λέει θέλουμε να φύγουμε. Θα τα, τα λεφτά μας... 5 εκατομμύρια ο άλλος, 10 εκατομμύρια ο άλλος, 15 ο άλλος. Τα λεφτά μας... Είδες γιατί το προλαβαίνει εδώ Του αποκαλύπτει τα σχέδια Ο Κύριος του νέου άνθρωπου Γιατί ο νέος άνθρωπος δεν καταλαβαίνει Δεν μπορεί λοιπόν να πάνε το μυαλό του στο πονηρό Ο νέος άνθρωπος Το μυαλό του είναι Πάντα αυτό Δεν πάει στο κακό δεν πάει στην πονηριά. Εδώ βλέπετε λοιπόν ο κύριο τον ενημερώνει για λεπτομέρειες. Για λεπτομέρειες. Τον δε κλήρων του λέει θα σου πούνε να του αφήσει τα λεφτά του, να του αφήσει λεφτά. Θα σε δέσουν. Θα σε δέσουν. προενημερώνει ο Κύριος τα παιδιά και βλέπετε μέχρι σήμερα τόσες χιλιάδες χρόνια αργότερα ακριβώς η ίδια μέθοδος ακολουθείται από αυτούς τους ανθρώπους η ίδια μέθοδος Τι λέει παρακάτω Μη πορευθείς εν οδό με ταυτόν παιδί μου Έκλεινον δε τον πόδα σου εκ των τρίβων αυτών Θα σας ρωτήσω πολλές φορές εφέτος Του τάπες αυτά του παιδιού σου Είδες τι λέει εδώ Τη συμβουλεύει η Αγία Γραφή. Μη κοντά τους Μη βαδίσεις μαζί τους Μη πορευθείς εν οδό με ταυτόν Μη βαδίσετε τον ίδιο δρόμο και όταν θα τους δεις αυτούς λέει να πηγαίνουν μπροστά, εσύ πηγαίνε πίσω. Και αμα τους βλέπεις να πηγαίνουν δεξιά, εσύ πηγαίνε αριστερά. Ακριβώς για ποιο λόγο. Ακριβώς γιατί πρέπει οι πορείες του χριστιανού από τις πορείες των ασεβών να είναι εντελώς αντίθετες. «Μα είναι καλός άνθρωπος να πάω σε ένα θέμα, να πάω, να πάω...» «Τι σας ρωτάω εγώ, ούτως ή άλλως, αυτό που θέλω θα το κάνω...» «Για πείτε μου σας παρακαλώ, ποιον διάλεξε κουμπάρο σου και βάφτισε το παιδί σου» «Ποιος είναι αυτός ο Κύριος» «Μπορεί να τον δείξει. «Είναι άνθρωπος εκκλησίας» Είναι άνθρωπος προσευχής Είναι άνθρωπος νηστείας Είναι άνθρωπος μυστηριακής ζωής Τους βλέπω Πολλές φορές Τσιγαράδες, καθόνται όξο Γελάνε, κοροϊδεύουν αυτά, κάνουν αυτά κάνουν, Καπνίζουν Και όταν έρχεται η ώρα να πάει μπαίνει μέσα, ούτε να διαβάσει ξέρει το πιστεύω Δεν μου λες πού τον βρήκες αυτό το διαμάντι Εντός εισαγωγικών Και το έφερες για να το κάνεις κουμπάρος Ποιο ήταν το κίνητρό σου, ποιο, ποιο ήταν το κίνητρό σου, υποχρεωσή σου, έτσι, συνάδελφος, του τόταξα το παιδιού, του τόταξα το παιδί, έπρεπε να το δώσω. Τι θα το μάθει αυτός ο άνθρωπος, ξέρεις ότι αυτός είναι ο πνευματικός του πατέρας, το ξέρεις αυτό, ξέρεις ότι αυτός, κατά τον νόμο της εκκλησίας πάντοτε, έτσι, άμα πεθάνει ο πατέρας και η μάνα κανονικά το παιδί περιέρχεται όχι στον παππού και στη γιαγιά και παραμύθια το παιδί κανονικά πρέπει να πάει στον ουνό που το έχει βαφτίσει αυτός είναι ο δεύτερος πατέρας του αυτός πρέπει να το αναλάβει να το μεγαλώσει σε ποιον νουνό το άφησες ποιος είναι ο κουμπάρος σου πρέπει να βάλετε τα κεφάλια κάτω γιατί ακριβώς μας έφαγαν οι βουλευτάδες γιατί θέλουν να μαζέψουν ψήφου και εμείς κοκορευόμαστε στην πλάτη τους δίπλα ότι εμείς έχουμε κουμπάρο, ξέρεις έχω το κουμπάρο, το τάδε. Να μην πω ονόματα και μου πείτε ότι είμαι και δεξιό ή αριστερό. Εγώ από κουμπάρω τον υπουργό, κουμπάρο τον αυτόν, εγώ. άλλος καμάρον λέει έχω βαχτίσει 2.000 παιδιά. Εγώ εμέθαμε να δούμε πώς, πώς. Για, για, για δύο χιλιάδες παιδιά πως θα δώσεις λόγο για να δούμε όταν θα έρθει η ώρα της απολογίας για να δούμε μην πορευτείς με αυτόν ποιον βάλεις μες στο σπίτι σου ποιον έβαλε στο σπίτι σου ποιος σε επισκέπτεται είναι άνθρωπος πνευματικός είναι άνθρωπος ειλικρινής, είναι άνθρωπος της Εκκλησίας. Ποιος είναι αυτός, τι λέτε εκείνη τη στιγμή που μπαίνει μέσα. Θυμάμαι τον αρχόταν στο σπίτι μας, αιωνία του είμαι εμεί. πολλά έχω να μην θυμηθώ από αυτόν. Μου έλεγε η μακαρίτσα η μητέρα μου. Ρε παιδί μου λέει αυτός ο άνθρωπος, μα λέει να μην ακούσω να πει μια απεριτή κουβέντα. Μια περιττή κουβέντα να μην πει. Από την ώρα που θα έπαινε, μέχρι την ώρα που θα έπαινε, θα μας έλεγε τι λέει ο Χρυσότομος, τι λέει ο Βασίλειος, τι λέει, τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τι λέει ο Μέγας Αθανάσιος, τι λέει η Αγία Γραφή, τι λέει η Αναπαράδοση, τι λέει εκείνο. Θα άνοιγε μόνο στο θέματα, θέματα, θέματα. Και είχε τέτοια χάρη Θεού που έλεγε να μην τελειώσεις. Μίλα, μίλα, κάθομαι. Όλοι γύρω του και ακούγαμε. Τι να την κάνω εγώ την παρέα. Να μπει ο τσιγαρά στο σπίτι, να, να μου πει τι δηλαδή να μου πει να γελάει και να σα χλαμαρίζει τι να τον κάνω εγώ αυτόν τι να τον κάνω, θα με ωφελήσει Μη πορευτείς παιδί μου γιατί τα παιδιά πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους τους κακούς τους ασεβείς γιατί πας εσύ πρώτα αφού τον βάζεις μέσα στο σπίτι του. αφού τον φέρνεις μέσα στο σπίτι σου θα του πεις μετά το παιδιού πρόσεξε τις παρέες σου τι θα σου πει το παιδί εγώ να προσέξω τις Δεν βλέπεις ποιος μπήκες μέσα στο σπίτι. Δεν βλέπεις. Δεν ακούς τι λένε μέσα. Δεν ακούς τι βλαστήμια σας λένε μέσα. Δεν ακούς τι Εμένα ήρθες να κάνει μάθημα. Και, και τα και δίκιο. Το παιδί θέλει να βαδίσει σωστά. Αλλά θέλει να σε δει να βαδίζεις και εσένα σωστά. Δεν μπορείτε να κάνετε μάθημα μόνο με τα λόγια και στις πράξεις να είμαστε αντίθετοι. έκλεινον δε τον πόδα σου εκ των τριτόπων αυτό ακούτε οι πόδες αυτών η σκρακή αντρέχουση και τα του εκχέ αίμα που πάνε τα πόδια του ασεβούς που πάνε στην εκκλησία; αφού και θα τον ζυγήσεις αδερφέ μου γιατί απορείτε για αυτά που σας λέω; γιατί βλέπω πολλούς με κοιτάτε με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα με μια ιδιαίτερη απορία. Γιατί απορείτε. Γιατί απορείτε. Πώς θα κρίνω τον άνθρωπο που θα τον βάλω μέσα. Είδες τι κάνουνε αυτοί των κομμάτων, είδες. Είδες τι κάνουνε. τον κομμάτων. Εγώ λέει να βάλω στο σπίτι μου νεοδημοκράτη. Εγώ να βάλω στο σπίτι μου Πασοκατζή λέει ο άλλος. Τι λέει ρε. Και τη γυναίκα μου λέει που την κρατάω, μου και κάποιος που ήταν το αντίθετο αντί Σκέφτομαι να πάει να τη την Για το κόμμα Για το κόμμα Για το κόμμα δεν θέλει να βάλει το αντίθετο κόμματος Αλλά αντίθετης πίστεως Αντίθετης πίστεως Βάζει Πιστός αυτός Εννοείται χριστιανός αυτός Στο σπίτι του βάζει Βάζει όλη τη σάρα Και τη μάρα όλο το σκουπιδαριό το βάζει μέσα του, μέσα στο σπίτι και δεν σκέφτεται ο ταλέπορος και οι ταλέποροι, ο πατέρας και η μάνα, ότι έχουν παιδιά μικρά, τι θα του το διδάξει αυτός. Τι θα του διδάξει αυτός. Τι θα πει αυτός. Το παιδί κάθεται από κάτω και ακούει. Και οτιδήποτε πει αυτός, ξέρεις τι λέει το παιδί. Άρα λοιπόν για να μου τον φέρει αυτόν στο σπίτι ο πατέρας, σημαίνει ότι καλά λέει. Έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Γι' αυτό επέλεξε ποιος μπαίνει στο σπίτι σου. Επέλεξε. Α είναι ο αδελφό σου, α είναι άμα ξέρει ότι είναι μακράν της Εκκλησίας. Σε παρακαλώ. Και. Εγώ θέλω να φτιάξω σπίτι. Σε παρακαλώ πέρα. Ή Ή τον έτσι τυπικά και πέρα ξέρω εγώ. Άντε πήγαινε. Τελείω. <κυκλή> Δείχτου ότι δεν τον θες. Δείχτου το. Δεν χάθηκε ο κόσμος δεν χάθηκε ο κόσμο, φυλάς στο σπίτι σου φυλάς την οικογένειά σου τη φυλάς ας πούμε θα παραξηγηθεί να παραξηγηθεί δεν πειράζει μακάρι η παραξήγηση αυτή που θα κάνει να του βγει σε καλό μακάρι έχω μικρά παιδιά να έρθει να του πεις τι να του πεις να πεις τις εσχροκουβέντες σου τι να μάθει; εγώ προσπαθώ να του μάθω προσευχέ του παιδιού να αρθείς να μου πεις εσύ τι να του πεις τις θεωρίες σου που πάνε τα πόδια τους άκουσες τι λέει εδώ οι πόδες λέει αυτόν εις κακή αντρέχωση. άμα του πεις 20 το πρωί να πας στην εκκλησία δεν πάει στην εκκλησία Εκκλησία. άμα του πεις όμως πάμε στο γήπεδο πρώτος άμα του πεις πάμε στην αιμά πρώτος Να βάλει και τα εισιτήρια άμα του πεις πάμε σε συναυλίες ήρθαν εδώ πέρα ξέρω εγώ αυτά πάνε πρώτος από το που πάνε τα πόδια του από το που τρέχουν τα πόδια του λέγει κρίνε περί ανθρώπου πρόκειται είναι ευσεβής. ναι καλό στοιχείο έλεγξε τον κρίνα τον κάν τον και πουμπάρω σου κάντο οτιδήποτε μα ξέρεις ότι θα σε βοηθήσει δεν είναι υπόδεσης κακή αντρέχουση και τα χινή του εκχέ αίμα. Πήγαινε, πήγαινε. Σ' αγαπάω εντάξει, θα κάνω προσευχή για σένα ότι μου πεις. Αλλά όχι στο σπίτι μου. Όχι σπίτι μου, φύγε, φύγε. Φύγε. Τα χινή του εχέ. σας μιλάω έτσι, ξέρετε γιατί σας μιλάω. Έχω συγκλονιστικά γεγονότα αυτές τις ημέρες. Συγκλονιστικά γεγονότα, ως πνευματικός αντιμετωπίζω και πιθανό να είμαι και επηρεασμένος συνεχίζω Ο γαραδίκος εκτείνεται δίκτυα πτερωτής τι σημαίνει αυτό εδώ είναι η παρηγορία τώρα μέχρι τώρα είδατε ο Κύριο στον διδάσκη των αιών του λέει πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε Κοίτατε μερικέ φορές μας λένε και τα παιδιά Ε, η Αγία Γραφή λέει Όλο μη και μη μας λέει, δεν μας λέει και τίποτα καλό Όλο μη, μη, μη μπασε εκεί Μη κάνεις εκείνο, μη κάνεις τ' μη, μη, μη, μη, μη, μη Λάθος είναι αυτό Η Αγία Γραφή δεν λέει όλο Άκου τι λέει και εδώ Ου δίκο εκτείνεται δίκτυα απτερωτής Δηλαδή τι κάνει, λέει ο αμπελουργός, όταν θέλει να προφυλάξει τα κλίματά του. Πολλοί από εσάς από χωριά, το ξέρετε. Τι κάνατε παλιά, είχαν κάτι δίχτυα ε, με τα οποία σκεπάζαν τα κλίματα, για να μην πηγαίνουν τα πουλιά και τρώνε τα σταφύλια. <Κι> και εγώ το είδα αυτό και το βλέπω ακόμα γιατί στο Άγιον Όρος ακόμα το τηρούν το εφαρμόζουν. Επάνω στα κλίματά τους ρίχνουν ένα δίχτυ και έτσι προφυλάσσουν τα κλίματα και τα πουλιά δεν μπορούν να πάνε ακριβώς αυτή την εικόνα χρησιμοποιεί εδώ τι λέει δηλαδή ακριβώς να το μεταφράσουμε αυτό θέλει μετάφραση Αγωνίσω εσύ παιδί μου λέει ο Κύριος και θα σου ρίξω εγώ το δίκτυ μου και θα σε προφυλάξω δεν σου κάνει κανείς τίποτα δεν του το μάθες αυτό του παιδιού όμως ότι ξέρεις παιδί μου να πεις εσύ η μάνα ο πατέρας να του πεις παιδί μου σου και θα έχει τον Κύριο κοντά σου θα σε βοηθήσει ο Κύριος να σε βέβαιος γι' αυτό το δίκτυ αφενός προστατεύει προστατεύει εδώ το δίκτυο του Θεού θα προστατεύσει τον χριστιανό αλλά κάνει κι άλλη μια δουλειά ξέρετε τι δουλειά κάνει το δίκτυ συλλαμβάνει τον άδικο. Συλλαμβάνει τον ασεβή Όπως τα δίχτυα αυτά πιάνουν τα πουλιά πολλές φορές πουλιά, τα πουλιά μπουρδουκλώνονται μέσα στα δίχτυα Δεν μπορεί να φύγει και πάει και το σκοτώνει Το δίχτυ αφενός προστατεύει Αφετέρου συλλαμβάνει Και συλλαμβάνει εδώ στην προκειμένη περίπτωση του Σασεβής. Μην νομίζεις που γελάει ο Σασεβής σήμερα που τον βλέπεις και κουκορεύεται. Που τον βλέπει στην τηλεόραση και βγαίνει και είδατε τι σας είπα προχτές, τι είπε εκείνος ο πάγκαλος, είδατε που βγήκε και είπε ότι όποιος διαβάζει σήμερα Αγία Γραφή είναι «ΜΑ». Ε, θυμάστε που σας το είπα. Λίγο θα γελάσει. Η Μούρη του λίγο θα γελάσει. άκουσες τι λέει εδώ, άκου εδώ τι λέει παρακάτω, άκου τι λέει παρακάτω εδώ, άκου <coughs> Αυτή γαρ, οι φόνου μετέχοντες, θησαυρίζουν είναι κακά η δε καταστροφή ανδρών παρανόμων κακή ακούς, <coughs> αυτό αν λέει που βλέπει σήμερα και κοκορεύεται και η υβρίζει και γελάει και συμπεριφέρεται με θράσος και ασέβεια στους νόμους του Κυρίου Τι θα γίνει Αυτή λέει η φόνου η οι ασαιβείς τις είναι αυτής κακά Ακούστε να ξέρετε κάτι Το κάθε αμάρτημά μας αν δεν το εξομολογηθούμε επισύρει μαζί του συμφορές έκανες έγκλημα είδατε τι είπε στον Κάιν ο Κύριος το αίμα του αδερφού σου θα το πληρώσεις κακόμυρα έρχεται κοντά είδατε τι είπε στον... στον Δαβίδ τι έκανες είχε κάνει δύο φοβρά αμαρτήματα ο Δαβίδ είχε κάνει φόνο και είχε κάνει και μοιχεία τι έκανες θα το πληρώσεις Συγγνώμη Θεό μου σε Συγνώμη, Συγγνώμη συγγνώμη Ναι δεκτή η συγγνώμη σου Αλλά το πλήρωσε Δεκτή η σου Αλλά το πλήρωσε Το κάθε αμάρτημα Επισύρει συμφορές Κακά Το κάθε αμάρτημα Γι' αυτό λέει εδώ, θησαυρίζους είναι αυτής κακά, όσοι είναι ασεβείς, φτιάχνουν λέει θησαυρό, αλλά θησαυρό από δεινά τα οποία θα τους έρθουν. Και άμα έχεις αξιωμολόγητη αμαρτία, κάποια βαριά αμαρτία, μην αναρωτιέσαι γιατί το παιδί μου έπαθε αυτό, ή το, στο παιδί μου συνέβη το άλλο, ή μπήκε καρκίνος στο σπίτι ή δεν ξέρω τι άλλο συνέβη και μας ήρθαν τα πράγματα στραβά ουγαραδίκος εκτείνεται δίκτυα απτερωτής έστι δίκης οφθαλμός ως τα πάνθορά το μάτι του Θεού τα βλέπει κάνε σωστή εξομολόγηση να πάψουν τα δεινά να χτυπούν το σπίτι σου Έκανες έκτρωση, πες το, ειλικρινά Έχεις κάνει έκτρωση, έχεις εξαπατήσει τον ή την σύζυγο Πες το, εν μετανιά και συντριβή Γιατί αυτό το αμάρτημα επισύρει συμφορές Μα το παιδί σου θα νοστήσει. μάθα θα το βρει κακό. Μα θα τσακιστεί. Μα θα χωρίσει και εκείνο. Μα θα έχει πάντως μέσα στο σπίτι θα είναι ένα κουβάρι, ένα κουβάρι δεινών το οποία, και συμφορών, τα οποία δεν πρόκειται να σε απαλλάξουν ποτέ. Αυτό λέει εδώ. Και σας είπα αυτό ο λόγος είναι παρήγορος του Κυρίου, έτσι του λέει του νεαρού του νέου στον οποίο να απευθύρεται μη φοβάσαι παιδί μου αγωνίσουσοι αυτούς που βλέπεις σήμερα να γελάνε θα το πληρώσουν το γέλιο τους θα τους βγει ξινό ξινό θα τους βγει το γέλιο τους η δε καταστροφή ανδρών παρανόμων κακή θα πεθάνουν με κακό τέλος με κακό τέλος ποιο γιορτάζαμε προχθές σα το είπα και προηγουμένως τον Ιερό Χρυσόστομο. Έτσι, 13 του μήνους. Ξέρετε ο Ιερός Χρυσόστομος, εδιώχθη, σας τα έχω πει παλιότερα, δεν ξέρω να τα θυμάστε, εδιώχθη από μία ασευέστατη βασίλισσα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, την Ευδοξία. Εγέλαγε αυτή, όταν ο Ιερός Χρυσόστομος επήρε τον, τον δρόμο της εξορίας, εγέλαγε πίσω. Επερπατούσε, λέει, ο Ιερός Χρυσόστομος, αδίκος, μέσα σε φοβερό κρύο και σε φοβερή ζέστη, τη μέρα πολύ ζέστη, τη νύχτα πολύ κρύο, 79 μέρες με τα πόδια. Αυτή, λέει, πίσω, το μόνο που την ενδιέφερε, ρώταγε κάθε τόσο, «Πέθανε, πέθανε, πέθανε, πέθανε, πέθανε, δεν πέθανε, πιο πάκριά, πιο μακριά». Εκείνο ήταν η, η μεγάλη της ανησυχία όταν λέει τελικά έφτασε στα κόμματα του πόντου και τελικά υπέθανε ο Άγιος βέβαια σε ηλικία 63 χρονών μαθαίνει αυτή πέθανε, πέθανε α πάρτη από τη χαρά της μέσα στα, στα ανάκτορα συνεκάλεσε όλη τη βρωμιά και τη σαπίλα της, της Κωνσταντινούπολης και έκανε πάρτη, πανηγύρι να, να, να, να πανηγυρίσει το γεγονός ότι πέθανε ο Χρυσόστομος τι λέει εδώ. Η δε καταστροφή ανδρών παρανόμων. Κακή. Κακό τέλος θα έχουνε. Γέλαγε. Την άλλη μέρα αρρώστησε όμως. Ήρθαν γιατροί. Ψάξανε να βρουν τι έγινε. Τι, τι, πα, τι. Τίποτα. Δεν γίνεσαι καλά. Τέρμα. <Συκλή> Δεν υπάρχει θεραπεία. Τέρμα. Ξέρετε πώς πέθανε εισάπησε λέει το κορμί της και το ίδιο το κορμί γέννησε σκουλή που τη φάγανε και έμειναν τα κόκαλα μόνο επάνω στο κρεβάτι της μόνο τα κόκαλα τη φάγανε, έλειωσε, τη φάγανε σάρκα δεν έμεινε πάνω της πριν ακόμα τη βάλω στον τάφο η δε καταστροφή ανθρώπων παρανόμων κακή θα το πληρώσει εσύ που γελάς εσύ που κοροϊδεύεις αυτοί που βλέπετε εδώ πέρα που βγαίνουν στα κανάλια και γελούν και συμπεριφέρονται περιφρονητικώς απέναντι στην Εκκλησία θα το πληρώσω, μη στενοχωριέστε θα το πληρώσω δεν το εύχομαι, δεν θέλω μέσα από την καρδιά μου το λέω αλλά δυστυχώς αυτή είναι η έκβαση των πραγμάτων εκεί θα πάει το πράγμα αλλά εδώ είπαμε ο κύριο. Τα λέει αυτά γιατί παρηγορείται ο δίκαιος όταν τα ακούει. Ο αγωνιζόμενος παρηγορείται. Γιατί σου λέει για κάτσε. Εσύ παρανομείς και σε πάνε και όλα καλά. Για κάτσε. Τα λέει εδώ για να παρηγορήσει ο κύριος. Θα έχουν τέλος κακό. Θα το πληρώσουν ακριβά αυτό που κάνουν. Αφτε ο δίησύς πάντων των συντελούντων τα άνομα τη γάρα σε βία την εαυτόν ψυχή να φερούνται αυτό λέει το τέλος θα έχουν όσοι είναι οι πειρέτες της ανομίας αυτό, αυτή την έκβαση θα έχουν καταλάβατε αδελφοί μου καταλάβατε μπράβο σοφία εσύ καταλαβαίνεις περισσότερο από τους άλλους και το λέω αυτό για να εκφράσω πραγματικότητα καταλάβατε βεβαίως και καταλάβατε γιατί ακριβώς αν δεν καταλάβουμε τότε σημαίνει ότι δεν θέλουμε να καταλάβουμε αυτά τα οποία είπαμε με αυτά μάλλον τα οποία είπαμε τελειώνει η πρώτη παράγραφος η δεύτερη μάλλον παράγραφος του πρώτου κεφαλαίου των παροιμειών του Σολομότος και αν θέλει ο Κύριος το ερχόμενο Σάββατο θα αρχίσουμε την τρίτη και τελευταία παράγραφο που βέβαια μάλλον δεν θα την τελειώσουμε αφενός με μιας αλλά σε δύο-τρία κηρύγματα εύχομαι ο Κύριος να είναι μαζί μας και εύχομαι ο Λόγος του Θεού που ακούτε εδώ να καρποφορεί στις καρδιέ μας και να γίνεται πράξης μην φεύγουμε αδερφοί μου από εδώ μόνο με τα ηχητικά ντοκουμέντα. Μην φεύγουμε μόνο με τις ηχητικέ μαρτυρίες. Μην αφήνουμε το λόγο του Κυρίου να στέκει μόνο στα αυτιά μας. Από τα αυτιά μας τον βάζουμε στην καρδιά μας, διότι τότε μόνο λαμβάνει αξία και τότε μόνο και ενώπιον του Κυρίου και εμείς θα έχουμε ασφαλώς να πάρουμε κάποιο, κάποιο μισθό για αυτά τα οποία επράξαμε και ετηρήσαμε από τον λόγο του. Να είστε καλά, ο Θεός να είναι μαζί μας.